Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, με την βοήθεια του Θεού, θα μιλήσουμε για τον πατέρα Εφραίμ, τον φιλοθείτη, τον τότε υποτακτικό του γέροντος Ιωσήφ, του ησυχαστού και σπηλεότου, ο οποίος συνέγραψε το βιβλίο από το οποίο κάνουμε τις εκπομπές αυτές. Είναι και ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγγιγόρους, ο οποίος ευρίσκεται σήμερα στην Αμερική, έχει ιδρύσει πολλά μοναστήρια, εκ των οποίων ένα ανδρό στην Αριζόνα. Ο πατήρ Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης. Στα πρώτα χρόνια της κατοχής, διηγείται ο ίδιος, όταν είχα διακόψει χάρη ενεργασία στο γυμνάσιο, Ήλθε σε μία από τις δύο εκκλησίες των παλαιοειμερολογητών στο Βόλο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο πατήρ Εφρέμ, μοναχός του γέροντος Ιωσήφ, ως εφημέριος. Αυτός, ο Αγιορείτης Ιερομόναχος, στάθηκε στην παιδική μου ηλικία πολύτιμος σύμβουλος και βοηθός στην πνευματική μου πορεία. Τον έκαμα πνευματικό και με τις διηγήσεις του και τις συμβουλές του σε λίγο καιρό άρχισα να αισθάνομαι την καρδιά μου να ξεμακραίνει από τον κόσμο και να προσκολάται στο Άγιον Όρος. Μάλιστα όταν μου μίλησε δια την ζωή του Γέροντος Ιωσήφ κάτι το μέσα μου και διάπυροσε σε γέννετο η ευχή και ο πόθος μου πότε να τον γνωρίσω. Αγωνιζόμουν στον κόσμο σαν παιδάκι που ήμουν και ήθελα να πάω μοναχός από τα 14. Αλλά ο πνευματικός μου, ο πατήρ Εφραίμ, μου είπε «Δεν μπορείς να πας, Γιαννάκη, είσαι μικρός. Θα μεγαλώσεις και θα δούμε». Η μητέρα μου ασκήτευε. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Ήταν εξαιρετικά ενάρετος και φιλομόναχος άνθρωπος. Με είχε από κοντά επειδή όταν ήμουν μωρό πληροφορήθηκε ότι θα μόναζα. Μια μέρα εκεί που καθόταν και έκανε προσευχή είδε ένα αστέρι που έφυγε από το σπίτι και πήγε προς το Άγιον Όρος και ακούει μια φωνή «Από τα τρία παιδιά αυτό το ένα θα ζήσει». Η μητέρα μου φοβήθηκε και είπε «Αχου, θα μου πεθάνουν τα δύο παιδιά μου και θα μου μείνει μόνο αυτό. Τότε το ερμήνευσε κατά γράμμα, αλλά το νόημα ήταν ότι το ένα θα ζήσει κοντά στον Θεό. Αργότερα όμως συνειδητοποίησε ότι το θέλημα του Θεού ήταν να πάω στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό η μητέρα μου με πρόσεχε αυστηρά και δεν με άφηνε να απομακρύνομαι από κοντά της, ώστε να δώσει όσο πιο αγνή προσφορά στο Θεό μπορούσε. Πράγματι ήταν μεγάλο παράδειγμα. Πόσες φορές δεν την είχα δει να κλείνετε στην κουζίνα του σπιτιού και γονατιστεί όλο το βράδυ να προσεύχετε με τα δάκρυα ποτάμι. Πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος εάν όλες οι μητέρες είχαν την ίδια φροντίδα και επιμέλεια να αρέσουν στο Θεό. Είχαν αγκαστεί να διακόψει το γυμνάσιο για να εργαστώ διότι στα χαλεπά εκείνα χρόνια της κατοχής η πείνα ήταν το καθημερινό μας τυπικό. Από την ασυτεία δεν μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας. Κυρίως εργαζόμουν στο ξυλουργείο του πατέρα μου. Καμιά φορά όμως έκανα και μικροπολιτής στην αγορά του Βόλου. Κουλούρια, κοινίνα, κουμπιά, σπίρτα. Αγόραζα ό,τι έβρισκα και αμέσως τα μεταπολούσα για να βοηθήσω την οικογένειά μου. Και πάντα με τον φόβο των Γερμανοϊταλών. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια μόνη μας ελπίδα και παρηγοριά ήταν ο Θεός. Μόλις λοιπόν τελείωνα τη δουλειά, η μητέρα μου με έπαιρνε μαζί της και πηγαίναμε στην Εκκλησία για τις ακολουθίες και στον πατέρα Εφρέμ για εξομολόγηση. Και εκείνος μας μιλούσε για το άστατο του βίου, την αγάπη του Θεού, την εξομολόγηση, την ωραία προσευχή, τα δάκρυα, για τον γέροντα Ιωσήφ και το άγιο Όρο και έτσι σιγά σιγά άρχισε να φουντώνει η επιθυμία μου να αφιερωθώ στον Θεό. Εκείνο τον καιρό η ασυτεία και η ελονοσία θέριζαν κόσμο στον Βόλο και εγώ αρρώστησα από άγνωστη αιτία και ήμουν διαρκώς με πυρετό. Όλο δέκατα και κομάρες είχα. Τελικά χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο. Οι γιατροί με τα φτωχά μέσα της εποχή δεν μπόρεσαν να διαγνώσουν τι είχα και έφτασα στο χείλος του θανάτου. Τελικά βγήκα από το νοσοκομείο και όλα αυτά τα γεγονότα με έκαναν να συνειδητοποιήσω πόσο ψεύτικος και μάταιος είναι αυτός ο βίος. Και έτσι στερεώθηκε μέσα μου η επιθυμία να μονάσω. Πέρασαν τα κατοχικά χρόνια και όταν τα γερμανικά στρατεύματα όπι στοχώρησαν, πριν φύγουν φρόντισαν να καταστρέψουν ό,τι μπορούσαν. Και ό,τι τους ξέφυγε, καταστράφηκε από τις εμφύλειες διαμάχες. Πίνα και κακομοιριά παντού. Εγώ είχα γίνει 19 χρονών παλικαράκι. Ένα μήνα πριν φύγω από τον κόσμο, τον Αύγουστο του 1947, θα πήγαιναν κάτι παιδιά από το Βόλο στο Άγιο Νόρος και θα περνούσαν από τον γέροντα Ιωσήφ. Ήταν γνωστός τον Βόλο, επειδή μα μιλούσε συχνά για αυτόν ο Ποπαεφρέμ. «Ο γέροντας Ιωσήφ είναι Άγιος άνθρωπος, μεγάλος ασκητής», μας έλεγε. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν κάποιες γυναίκες έστειλαν μερικά τρόφιμα στο γέροντα. Στα δύσκολα μεταπολεμικά εκείνα χρόνια, αυτή η ευγενική χειρονομία είχε μεγάλη αξία. Ήθελα να πάω κι εγώ στο Άγιον Όρος μαζί με τα παιδιά, αλλά πού να με αφήσει ο πατέρα μου. Μια όμως και τα παιδιά τα γνώριζα, Θέλησα να στείλω κι εγώ κάτι στον γέροντα Ιωσήφ. Αλλά δεν είχα τίποτα επειδή ήμασταν φτωχοί. Πάω μέσα στο σπίτι, ανοίγω τα τουλάπια της μάρας μου, βρίσκω λίγο κρυθαράκι, το βάζω σε μια σακουλίτσα και γράφω σε ένα χαρτάκι. Πάτε Ιωσήφ, σας στέλνω αυτό το δεματάκι, ένα μικρό δείγμα της αγάπης και του σεβασμού μου. Σας παρακαλώ, προσεύχεστε να σωθώ σας φιλώ την δεξιά σας, Ιωάννης. Το έκλεισα, το έδωσα στα παιδιά και το πήγαν στο γέροντα. Εκείνος όταν τα στο δεματάκι μου, γυρίζει στα παιδιά και τους λέει. Αυτό το παιδάκι θα έρθει εδώ να μονάσει, λένε τα παιδιά. Αποκλείεται. Το έχει εκεί ο πνευματικός του. Θα κάνει μοναστήρι και το χρειάζεται κοντά του για να τον κάνει διάδοχο. Αποκλείεται, ούτε να το φανταστείτε γέροντα. Αυτό θα έρθει εδώ. Εσύ θα πας στον κόσμο και θα γυρίσεις να μονάσεις. Εσύ θα γίνεις ιερεύς και θα μείνεις στον κόσμο. Εσύ δεν θα ξαναέρθεις καθόλου στο όρος, είπε για τον καθένα τους. Ήρθαν και μου το είπαν τα παιδιά όταν γύρισαν, αλλά εγώ δεν έδωσα σημασία. Δηλαδή, δεν με απασχόλησε το ότι ο γέροντας είπε ότι εγώ θα πάω κοντά του. Το ξέχασα εντελώς. Αλλά ο γέροντας ό,τι είπε για τους άλλους και για μένα με τη φώτιση του Θεού που είχε έγινε. Σε ένα μήνα έφυγα και πήγα κοντά του. Εν τω μεταξύ ο πατήρα Φρέμ στον βόρο μου έλεγε «Μείνε μαζί μου, θα κάνω μοναστήρι, σε χρειάζομαι». Δεν έχω άλλο παιδί. Εντάξει πάτερ, θα μείνω να σας βοηθήσω. Αυτό όμως το έλεγε από τότε που ήμουν 14 χρονών. Είχα πλέον φτάσει στα 19 και δεν είχε γίνει τίποτα και είπα μέσα μου, δεν φεύγω καλύτερα γιατί ο λογισμός μου έλεγε ότι δεν θα κάνει ποτέ μοναστήρι. Το έκανα θέμα προσευχή και παρακαλούσα την Παναγία να κάνει το έλεος της και να με δεχθεί. Περνούσα από φυλακές, όπου υπήρχε ένα προσκυνητάρι του Αγίου Ελευθερίου και ρίχναμε μέσα ελεημοσύνη για τους φυλακισμένους. Πήγαινα ερχόμουν και παρακαλούσα τον Άγιο Ελευθέριο να με ελευθερώσει να φύγω. Ήθελα να πάω στο άγιο Όρος, αλλά ντρεπόμουν να το πω στον πνευματικό μου, μια και μου είχε ζητήσει να μείνω κοντά του. Τέλος, επειδή ντρεπόμουν να πω στον πατέρα Φρέμ, την ενδόμιχη επιθυμία μου, του την έγραψα. Στενοχωρήθηκε λίγο, αλλά ύστερα ησύχασε και το δέχτηκε. Να πας παιδί μου, δεν σε εμποδίζω. Πριν ξεκινήσω για το Άγιον όρο, γνωρίστηκα με κάποιο μοναχό που μου είχε πει να πάω να μονάσω κοντά του. Εγώ συγκατατέθηκα και απεφάσισα να τον ακολουθήσω. Αλλά πρόλαβε ο Θεός και φώτισε τη μητέρα μου και το πνευματικό και μου είπε Όχι, δεν θα πας εκεί. Θα σε στείλω στον γέροντα μας, στον γέροντα Ιωσήφ, να είναι ευλογημένο. Απάντησα, παρότι μέσα μου αντέδρασε ο εγωισμός μου, γιατί είχα δώσει τον λόγο μου. Ωστόσο υποτάχτηκα στη γνώμη και τη φωτισμένη κρίση της μητέρας μου, που την ακολούθησα με πίστη και υπακοή, και έτσι ο Θεός με αξίωσε να κάνω γέροντά μου και πατέρα πνευματικό, αυτόν τον αλάνθαστο και απλανή οδηγό, και μεσίτη μου σήμερα στον ουρανό. Ευλογώ την ημέρα και τη στιγμή που οδήγησε ο Θεός μου και ο Κύριος μου τα βήματά μου, τη υποδείξη του πνευματικού μου και τη οσίας μητέρας μου στον γέροντα Ιωσήφ. Διότι αν θα πήγαινα εκεί που ήθελα εγώ, όπως διαπίστωσα εκ των υστέρων, θα αστοχούσα παντελώς. Έκανα υπακοή και δεν αστόχησα στο θέμα της εκλογής γέροντος. Ποιος έκανε υπακοή στο πνευματικό του πατέρα και χάθηκε και στραβή να είναι η εντολή και η προτροπή ο Θεός θα την κάνει αγαθή. Όταν ήλθε πλέον η ώρα 26 Σεπτεμβρίου 1947 ένα καραβάκι με έφερνε αργά-αργά ένα πρωινό από τον κόσμο προς το αγιώνιμον Όρος. Όταν φτάσαμε στη Δάφνη το λιμάνι του Αγίου Όρους, Βγήκαμε από το καράβι και πήγαμε μερικούς άλλους στη βάρκα που θα περνούσε από τα δυτικά ένα 1-1 με τελικό προορισμό μου την μικρά Αγιάνα. Όταν μπήκαμε στη βάρκα και ξεκινήσαμε από τη Δάφνη για να βρω τον γέροντα Ιωσήφ αμέσως άρχισε ο διαβολικός πόλεμος των λογισμών. Έβλεπα τα μοναστήρια με τα τείχη τους και μου φαίνονταν σαν φυλακές και οι πατέρες σαν εξόριστοι μέσα μου έλεγα πως μπορούν να κάνουν αυτοί εδώ πως θα τα βγάλεις πέρα εσύ και πού πας τώρα πως θα πας εκεί πέρα να κλειστείς μέσα Αλή μονό γύρνα πίσω και μέσα μου να γίνεται μια πάλι και ένα φοβερό κακό δίπλα μου ήταν ένας μοναχός που έψελνε το Θεοτόκιο Παρθένε αργά και μελωδικά αυτό ήταν πανευτυχής ενώ εγώ έβραζα από τους λογισμούς και τη στενοχώρια και τον διακόπτω Πάτερ, πού είναι τη γέραντος Ιωσήφ η καλύβα γιατί ρωτάς Εκεί πάω Τι πας να κάνεις εσύ εκεί Πάω να γίνω μοναχός Με κοιτάζει λοιπόν από πάνω μέχρι κάτω Εκεί θα πας εσύ Μάλιστα λέω. Εκεί θα πάω. Δέκα κάνεις εσύ γέκη. Εκεί έχει νηστεία, αγρυπνία και μετάνιες. Θα σου βγει το χέρι από τους σταυρούς. Αποκλείεται να πάσει εκεί. Εσύ είσαι χάλια. Πράγματι, ήμουν άρρωστος εκείνο τον καιρό. Θέλετε η μεγάλη πείνα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, Θέλετε μία ενδυμική ελονοσία που μάστιζε τότε τον Βόλο. Θέλετε η συνεχή σωματική κόπη για να εξοικονομήσουμε λίγη τροφή. Με είχαν εξαντλήσει και ήμουν χάλια. Μόνο προαίρεση είχα και δύναμη καθόλου. Και τα χέρια και τα πόδια μου να βγουν εγώ θα πάω στον γέροντα. Πού είναι δεν μου το δείχνετε. Να το βλέπει εκείνο εκεί το βουνό και εκείνο το καλυβάκι το μικρούτσικο που ασπρίζει εκείνο είναι. μόλις το κοίταξα το είδα όλο φως και ένιωσα ελευθερία να το κατακλίζει και όχι να είναι φυλακή και μου έφυγε αμέσω στην τενοχορίας. ήταν το θέλημα του Θεού να πάω εκεί και με αυτό τον τρόπο ήθελε να με πληροφορήσει. τελικά με το ηλιοβασίλεμα. Φτάσαμε στο λιμανάκι της Αγίας Άνας. Νέκρα από ανθρώπους. Δεν υπήρχε κανείς. Ο γέροντας δεν ήξερε ότι πήγαινα. Δεν υπήρχαν τα τηλεφωνικά μέσα τότε για να τον ειδοποιήσουμε. Και ενώ στεκόμουν και σκεπτόμουν τι να κάνω, βλέπω έναν παππούλι με ένα ντορβαδάκι και ένα μπαστούνάκι να κατεβαίνει. Ήταν ο πατήρα Αρσένιος. Μόλις τον βλέπω, τρέχω. «Του βάζω στρωτή μετάνια και του φυλάω το χέρι με ευλάβεια». «Ευλογείτε, παππούλη». «Δεν είσαι εσύ ο Γιαννάκης από το Βόλο», με ρωτά. «Ναι, του λέγω, γέροντα, αλλά πώς με ξέρετε». «Α, λέγει, ο γέροντας Ιωσήφ το ξέρει από τον Τίμιο Πρόδρομο». «Του εμφανίστηκε απόψη και του είπε, «Σου φέρνω ένα προβατάκι». «Βάλε το στη μάνδρα σου», μου λέει ο πατήρ Αρσένιος. «Θα αφήσουμε τον πατέρα Κορνίλιο εδώ, που κατέβηκε μαζί μου, να φυλάει τα πράγματα και εμείς πάμε πάνω στο γέροντα γιατί μας περιμένει». Ανηφορήσαμε. «Τι αισθήματα! Όση δύναμη κι αν διαθέτει κανείς, δεν περιγράφονται». Όταν φτάσαμε πάνω, είχε σχεδόν νυχτώσει. Η καλύβα του Γέροντα ήταν η πιο απομακρυσμένη στην έρημο και όλη η πλευρά του βουνού ήταν απρόσιτη. Μόλις πλησιάσαμε στα πρώτα καλύβια, εκεί που ήταν το εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου μέσα στη σπηλιά, ο πατήρ Αρσένιος χτύπησε ένα σίδερο, «Συνιάλο ότι φτάσαμε». Αμέσως χτύπησε και ο Γέροντας το δικό του σινιάλο, ότι έλαβε το σήμα και μπήκε μέσα στην καλύβα του για να κάνει την αγρυπνία του με την ώρα προσευχή. Εμείς πήγαμε να ξεκουραστούμε. Ήταν Σάββατο βράδυ και την επομένη το πρωί θα έρχονταν ο Παπαεφρέμ από τα Κατουνάκια να λειτουργήσει. Γι' αυτό και μου λέει ο γερο Θα έχουμε λειτουργία. Να με σηκώσετε, Άμ θα σε αφήσουμε να κοιμηθεί, Νομίζει. Ε, πού να ξέρει ταλέπορο που ήρθε. Τώρα θα σηκώνεσαι. Κοιμήθηκα σε μια κλούβα ανάμεσα σε κάτι σαν ίδια. Εκεί που κοιμόμουν έβαλε ο διάβολος ένα τρομακτικό όνειρο. Την ώρα που ξύπνησα ο γέροντας Ιωσήφ είχε φτάσει στην πόρτα. Ήρθε για τη λειτουργία. Εγώ φώναζα στον ύπνο μου. Φοβάμαι. Θα τρακάρουμε; Ανοίγει το παράθυρο πόρτα και λέει. «Παιδί μου, τι έπαθες, πού να ξέρω εγώ που ήταν ο γέροντα. και με απλότητα απάντησα «Πάτερ, δεν ξέρω, σε ένα καράβι είμαστε και μπήκαμε σε μια σπηλιά για να τρακάρουμε» εκείνος χαμογέλασε και είπε του γερό Αρσένιου «Το μικρού τσικοτούτο, από τώρα το περιλάβαν τα δαιμόνια» «Λοιπόν, Σικο, Σικο, έχουμε λειτουργία» Μόλις σηκώνομαι και μαθαίνω ότι είναι ο γέροντας, πέφτω κάτω στα πόδια του. Την ευχή σου γέροντα, έλα παιδάκι μου, πάμε στη σπηλιά, θα έχουμε λειτουργία τώρα. Το εκκλησάκι ήταν τόσο μικρό, ώστε το σταδιστή του γέροντος ακουμπούσε σχεδόν στο τέμπλο. Μέσα επικρατούσε ένα κατανικτικό σκοτάδι με το μόνο φως από τα καντήλια των εικόνων. Δυο στα σύδια και στη μέση κενό. Εμένα με έβαλαν στη μέση και εκεί μέσα στο ελάχιστο εκείνο φως γνώρισε την ψυχή μου με τον δικό της τρόπο την φωτεινή φυσιογνωμία του Αγίου γέροντός μου. Ήταν κοντό στο ανάστημα με μέτρια σωματική διάπλαση και είχε μεγάλα ειρηνικά γαρανά μάτια. Τα πρώην καστανά μαλλιά του είχαν γίνει γκρίζα αφού ήταν τότε 50 ετών παρότι που δεν φρόντιζε να χτενίζεται να κόβει τα νύχια του δηλαδή να περιποιείται το σώμα του εντούτης η παρουσία του είχε μια παράξενη χάρη κάτι το επιφανές το ένδοξο που θα νόμιζε κανείς ότι πρόκειται για βασιλιά αφού δεν πλαινόταν ποτέ μερικοί επισκέπτες περίμεναν να μυρίζει αλλά του έκανε εντύπωση πως όχι μόνο δεν μύριζε, αλλά είχε και μια λεπτή ευωδία. Αυτό ήταν κάτι το υπερφυσικό, αφού πάντα δούλευε σκληρά και ύδρωνε πάρα πολύ. Το παρουσιαστικό του ήταν γλυκύτατο. Μόλις τον έβλεπες, γαλίνευες. Όπως ήταν το εξωτερικό του ελληνικό, έτσι ήταν και το εσωτερικό του. Το πρόσωπό του ήταν ηλαρό και στην Εκκλησία λέγοντας το Κύριε Λέησον ήταν γλυκύφωνος και έλεγε έναν Απόστολο θαύμα, πολύ καλή φωνος». Και όταν εμείς εκτρεπόμεθα, αυτός μας έδινε τον ήχο στη λειτουργία. Αυτός δεν τον έχανε. Όταν καμιά φορά μας φώναζε να μας μαζέψει ή να μας πει κάτι, έλεγα μέσα μου θα σβήσει αυτή η φωνή. Αλλά συνήθω μιλούσε μαλακά. Πριν ξεκινήσει η λειτουργία μου φόρεσαν ένα ζωστικάκι με τόσα μπαλώματα που δεν ήξερε κανείς ποιο ήταν το αρχικό ύφασμα. Ήταν πέντε κιλά από τα μπαλώματα και από την απλησιά αλλά εγώ το φόρεσα και νόμιζα ότι ήταν κάτι το πολύ ένδοξο, το πολύ λαμπρό, το πολύ βασιλικό. Είχα τόση χαρά που ούτε βασιλιάς με βασιλική πορφύρα δεν είχε. Μου δίνουν και ένα σκουφάκι που ήταν σκληρό σαν μουσαμάς από την απλησιά και αντί για ζώνη ένα στη μέση. «Κάτσε εδώ τώρα», μου λέει ο γέροντας. Μου δίνει και το ρασάκι της αγιασμένης γερόντισας Θεοδόρας που ήδη είχε κοιμηθεί και ευωδίαζε. Εκείνη τη στιγμή βγήκε ο Παπαεφρέμ να πάρει καιρό για τη λειτουργία και μόλις με είδε μου λέει γιατί το φόρεσες το ράσο Βγάλ το γρήγορα Μάλλον θα νόμισε Ότι αυθαίρετα το φόρεσα Διότι δεν είχα ούτε 24 ώρες Συμπληρώσει τη συνοδεία Και του λέει ο γέροντας Ας το καλογεράκι παπά Κάτσε ήσυχα Για να το κοιτάξουμε λίγο Εγώ τότε μόλις έβγαζα μουστάκι Και συνεχίζει ο γέροντας Α εντάξει Κάνει για παπά. Ήδες που περιμέρα εγώ ένα καλογέρι για να έχουμε παπά. Να το. Ήρθε και θα του κάνουμε και μία ωραία στολή όταν το χειροτονήσουμε. Αφού καλά καλά δεν μιλήσαμε ήξερε ότι μπορώ να γίνω παπάς και χαιρόταν ότι θα έχει κάτι δικό του γιατί τον παπά Εφραίμ πολλές φορές δεν τον άφηνε ο παπανοικηφόρος να έρχεται. Η πρώτη μου λειτουργία σε αγιορίτικο παρέκκληση είχε κάτι το μισταγωγικό η γλυκιά μορφή του γέροντος, η απαλή ψαλμοδία, το κατανικτικό σκοτάδι, το ηλαρό φως των καντιλιών, η ευωδία του θυμιάματος και των κεριών, όλα συντελούσαν στην πνευματική μας ανάταση. Μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία το πρωί, βγήκαμε έξω από το εκκλησάκι. Άντε, πάμε να πιούμε κάτι, να φας και κάτι, γιατί τώρα όλα αυτά που έφερες θα τα κουβαλήσεις στην πλάτη σου. Γέμισα μια βάρκα πράγματα που ο κόσμος μου έδωσε επειδή όλα τα πνευματικοπαίδια του πατρός Εφραίμ ήξεραν πως θα πήγαινα στον γέροντα Ιωσήφ μου έδωσαν σιτάρι, τρόφιμα και διάφορα πράγματα σαν δώρα και όλα αυτά έπρεπε να τα κουβαλήσουμε με το δίχτυ στην πλάτη. Πριν ξεκινήσουμε μας έδωσε για πρωινό τσάι από δεντρολίβανο, παξιμάδι κουλικιασμένο από τον καιρό του Νόε... και ένα τυρί... που μίτε με το σκεπάρνι το έκοβες... πέτρα... ξεβουτηριασμένο και σκουλικιασμένο... φάε καλογέρι μου... φάε γιατί θα κουβαλήσεις... δεν μπορούσα να φάω... γιατί μέσα στο καΐκι... έκανα εμετούς... από τη θαλασσοταραχή... δεν θέλω να φάω... για το στομάχι μου... φάε φάει γιατί θα κουβαλήσεις τώρα ενώ έτρωγα με κοιτούσε ο γέροντας είδε πόσο αδύνατος ήμουν και μου λέει μα εσύ ψυχή δεν έχεις μη κοιτάζετε γέροντα απ' έξω μέσα να κοιτάζετε που θέλω τον Χριστών να δουλεύω μόλις φάγαμε μου λέει Πάρε τον τορβά τώρα Πάρε και την μαγκούρα και τραβάτε να κουβαλούσετε εγώ δεν ήξερα τίποτα ούτε να φορτωθώ, ούτε να περπατήσω στα κακοτράχαλα βουνά. Ήμουν και σκέτος και λετός από τα συνεχή δέκατα. Εγώ θα τα κουβαλήσω. Εσύ. Να είναι ευλογημένο. Και από το πρωί άρχισε η αχθοφορία από τη θάλασσα στο βουνό, ανεβαίνοντας πελεκυτά καλοπάτια με το φόρτο μας στην πλάτη. Όταν τελειώσαμε το καλό, λέει ο Γέροντας, μην νομίζει ότι θα κοιμηθεί το βράδυ, Έχουμε αγρυπνία. Κοιμόμαστε το απόγευμα δύο-τρεις ώρες και μετά κάνουμε 8 με 10 ώρες αγρυπνία, κομποσχήνη, μετάνιες και μελέτη. Θα κάνεις καμιά πεντακοσαριά μετάνιες και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Θα είναι η πρώτη δόση αυτή. Αν τυχόν έλα να με βρεις πέρα στην καλύβα μου. Και άρχισα λοιπόν κάθε βράδυ αγρυπνία. Επειδή πολεμιόμουν από τον ύπνο, πήγαινα στον γέροντα κάθε νύχτα. Και όταν αυτός έβγαινε από το κελί του, μετά την προσευχή του, καθόταν και με δίδασκε και εγώ με ιδιαίτερη προσοχή και βλάβεια τον άκουγα. Εδώ όμως, αγαπητοί Ακροατέ τελείωσε η σημερινή μα εκπομπή. Πρώτο ο Θεός, στην επόμενη, ο γέρον εφρέμ. Ο Φιλοθεήτης θα μας διηγηθεί για το πρώτο του μάθημα για την ευχή από τον Γέροντα Ιωσήφ τον σπιλεώτη. Λόγω της σπουδαιότητος του περιεχομένου και της ουσίας του θέματος, σας καλούμε και σας προσκαλούμε να την παρακολουθήσουμε.